Τις διαβάζει η Η Πυρέτρα Την εσπέραν της παραμονής των Χριστουγέννων του έτους Η δεκαοκτά κόρη, το ουρανιό το με μελαχρινή νοστιμούλα Εκλείστη στην οικία τη της ενορής, διότι η τομόνη. Ο πατήρ της, ο ατυχή μπαρμπαδιό μα, αρχαίος εμποροπλήρχος πτωχεύσας, ως τη σκατήντησε να γίνει πορθμεύση στο γύρας του. Είχεν επιβεί τη του, πέρι με συμβρίαν, όπως πλεύση στην την τρία μίλια απέχουσαν, και διαπορθμεύσει εκείθεν στην την πολλήχνην εορτασί μου στην άσπρο μυθίας. Είπε ότι θα επανήρχε το προς εσπέραν, αλλά νύκτωσε και ακόμη δεν εφάνει. Η νέα ή το ορφανή εκ μητρός. «Η μόνη προς θεία της ή της της εκράτει άλλοτε συντροφίαν, διότι εικίετον των διενός τείχου, εμάλωσε κι αυτή μαζί της δια δύο στρέμματα αγρού και δεν ομιλούντο πλέον. Είναι νεάνη κάθισε πλησίον του πυρός, το οποίον είχε ανάψει στην την αιστείαν, περιμένουσα τον πατέρα της». «και εκράτητο ούς τεταμένον εις πάντα θόρυβον, εις τα άσματα των μπέδων της οδού, ανυπόμονος και ανησυχούσα πότε ο πατήρ της να έλθει». «Το ουρανιό είχε ένα απόφαση να μη κατακληθεί, αλλά έμεινε ούτως ημίκλιντος πλησίον της αιστείας». Παρήλθε το μεσονύκτιον και ήρχησαν να αντιχώσιν οι κόδωνες των ναών, καλούντες τους χριστιανούς εις εφρόσινον της εορτής ακολουθίαν. Η καρδία της νέας εκκόπηκε μέσα της. «Πέρασαν τα μεσάνυχτα», είπε, «και ο πατέρας μου», συγχρόνως τότε οίκουσε θόρυβον και φωνάσε ήκουσε θορυβον και φωνασε εξωθεν οι γειτονιά είχεν εξυπνήσει και όλοι ετοιμάζοντο δια την εκκλησίαν. Οι δίστινος ουρανιό δεν αντέσχεν, αλλά έλαβε την ντόλμιν να εξέλθει στον σκεπαστών και περίφρακτον υποσανίδον εξώστην τη οικία, όπου κρυπτωμένη στο σκότο προέβαλε δια της θηρίδος την κεφαλήν. Μία γειτόνισσα, λάλλος και φωνασκός, είχε γερθεί πρώτη και αφύπνιζε δια των γραυγών της τους γείτονας όλους, όσον ο ύπνος ανθίστατο εις των γοδόνων των γκρότων προσπαθούσε να εξπνίσει τον άνδρα και τα παιδεία της. Ο σύζυγός της Νταραδήμος είχε έναν άγγιν μοχλούδια να σταθεί στους πόδας του η θύρα της οικίας τον ήτο αντικρήτη του μπαρμπαδιώμα. Το ουρανιό έβλεπε καθαρός απέναντί της την γυναίκα εκείνην. Κρατούσαν φανών, φωτίζουσαν νυκτηρμόνος τα σκότη τη οδού δια τους διαβάτας και τους γείτονας. Διότι το σκότος ή το βαθύ και ελαφρώσανεμος έπνεεν Όσο σύρκει διαναμεταφέρει μεταφέρει εκ των χιώνος και Το ψύχος και των παγετών ιστας φλέβας φλεύας των ανθρώπων Κατ' εκείνην την στιγμήν διήλθεν ήλθεν ανθρωπός της Ονειδούσα και ἀναγνωρίσα η ύρανιο Δεν η να μη Ο αργυράκης της γαροφαλιάς, ως της είχε το προνόμιο να προσωνυμείται από του ονόματος της σύζυγου του, είχε άλλοτε και το λόγιον έμεινε παροιμειώδες. «Όποτε πάω στην εκκλησιά βάλια μοιράζουνε». Αλλά την φοράν τον εξύπνησε βιέος η γαροφαλιά. «και το επέταξε να υπάγει στην εκκλησία, διότι είδε κακόν όνειρον» είπεν. «Εφοβήτομοι μήπω οι γύφτισες υπήρχον αντικρίτου οικίσκουτων, πέντε ή εξ καλύβε γύφτων νεοφωτίστων, έκαμαν μαγείας εναντίον της». «Και αν αυτή επάθαινε τίποτε θεός να φυλάει, ποια άλλη θα εκόλα των φούρνων οι μέρες που έρχονται» τώρα το να η και τα λοιπά εις όλην την γειτονιά. Όλον δε το ατομό της ενεθύμιζε την μητέρα εκείνην των σαράντα δράκων του παραμυθιού ή τις ἐφούρνιζε με τα σπαλά και επάνιζε με τους μαστούς. Ο ευπηθής Αργυράκης ω μόλις έφθανε μέχρι τον ώμων του αναστήματός της η γιέρθη εφόρεσε στην την κεφαλή του τον Γιωργούλη του εζώστη το κόκκινο ζωνάρι του τρεις πιθαμάς πλατεί. υπέδυσεν τους πόδας τα πεδιλάτου του και εξήλθεν εις την οδόν. Ταυτοχρόνως είχεν εξέλθει και ο Νταραδήμος ως ομιλίαν με τον αργυράκι της γαροφαλιάς. Τώρα μ' αρέσεις γείτονα το λέγει, μήνεις αλιβάνιστος, διότι είναι κατά τα σκίνια κατά Το φεγγάρι δεν είναι τώρα Παντσέλινε, παντσέλινος, να φοβάσαι τον ήστιο σου τη νύχτα. Τι αυτά ελληνικά ομίλιο ο Νταραδήμος. Τι να κάνουμε να σωρίσω γείτονα, απήντησε ταπεινοφρόνος ο Αργυράκης. Και ο Νταραδήμο κατέβει στην οδόν προηγουμένη της συζύγου του, κρατούση πάντοτε των φανών. Δεν ξέρουμε να ήλθε τάχα ο γείτονα, είπε την στιγμή εκείνη η σύζυγο του Νταραδήμου, και ρύπτουσα εκφραστικό βλέμμα προ την οικία του Μπαρμπαδιώμα. Σοπάτε είπε φέρον των δάχτυλών του ιστοστόμα στόμα ο Αργυράκης. Είπαν πως βούλιαξε. Τι είπε η σύζυγος του Νταραδήμου. Ο Αργυράκης ετοιμάζετο να διηγηθεί πως και πού τα ήκουσεν. Αλλά την αυτήν στιγμήν γοερά και σπαρακτική κραυγή οικούσθη από τη συγγυλής οικίας, προς την έβλεπων οι τρει ομιλητέ από του σκεπαστού και περιφράχτου εξόστου, Η δυστυχή στο ουρανιό είχε να ακούσει την λέξη του αργυράκι και αφήκε την κραυγήν εκείνη Η άστοργος θεία ή της αποέτους και πλέον δεν είχε καλημερίσει την ανεψιάν της, ήκουσε την γοερά κραυγή και λυσμονίσασα τότε τα τρία στρέμματα του αγρού έτρεξε προς βοήθεια της περιαλγούς κόρης. Περί την μεσιμβρίαν της αυτής ημέρας, ο ατιχής μπαρμπαδιό μας είχε φορέσει μέχρι τον ότον κατεβαίνον όρθιον το παμπάλεον φέση του, Είχε ενδυθεί την τζάκαν του και το αμπαδίτη κοβρακή του και κατά των Αιγιαλών έλυσε την μικράν ελαφροτάτην και υπόσαθρον λέμβον και λαβώντας κόπας ήλαβνε προς την μεσημβρινότερον κειμένην μικράν νήσων τσουνγκριάν. Μόνη έμεινε η ουρανιό στην την και μόνο ο Μαρμπαντιόμα επέβαινε τη λέμβου του ναύτη ο αυτός και κυβερνήτη και πρόρεφ. Ναυτήριο από τις δώδεκα του του ο Μαρμπαδιόμα απέκτησε αμοιβαδόν σκούνε, γολέτε και ευρύκια, ύστερα η βρατσέραν, και τέλος έμεινε κύριος της μικράς ταύτης λέμβου διείς εξετέλη βραχίας αλλιευτικάς υπορθμευτικάς εκδρομάς. Τα περισσεύματα των κόπων του τα έφαγαν άλλοι πάλι φίλοι ατυχήσαντες και αυτοί εις τα σταλασσίους επιχειρήσεις των το του. Δεν το έμενεν άλλο τι η μη σιδηρά υγεία διησί ακόμη να αντέχει στου τους θαλασσίους κόπους χάριν του επιουσίου άρτου εργαζόμενος. Ενίοτε ελίψη ομιλητού το τα παράπονά του στου τους ανέμους και στα τα κύματα. Πήγαδα και στην Αθήνα σε εκείνο το υπομαχικό και μόδωκαν λέει δύο σφάκελα να τα πάω στο σοκομείο. Να παρουσιαστώ στην πιτροπή. Πήγα και στην πιτροπή. Ο ένας γιατρός με υβρεγερό, άλλος σαν κάτι. Κι αυτοί δεν ήξεραν. Ύστερα γύρισα στο Υπουργείο και μου είπαν. Σύρε στο σπίτι σου και εμεί θα σου στείλω με τη συνταξή σου. Σηκώνομαι, φεύγω, έρχομαι εδώ, περιμένω. Περνάει ένας μήνας. Έρχονται τα χαρτιά στο λιμενο αρχείο. Να πάω λέει πίσω στην Αθήνα. Έχουν ανάγκη να με ξαναειδούν. Σηκώνω τριάντα δραχμές από ένα γείτονα. Γιατί δεν είχα να πάρω το σωτήριο για το βαπόρι. Γυρίζω στην Αθήνα πίσω. Χειμώνα καιρό. Δέκα μέρες με πέδευαν να με στέλνουν. Από το Υπουργείο στο Υπομαχικό. Και από το Υπομαχικό στο Σοκομείο. στερα μου λένε... Πάενε και θα βγει η απόφαση. Σηκώνομαι, φεύγω, γυρίζω στο σπίτι μου καρτερό. <laughs> Είδες εσύ σύνταξη. Απευθύνεται ο υποτιθέμενον ακροατίν. Άλλο τόσο κι εγώ. Επήρα κι εγώ την πυρέτρα και παστίζω να βγάλω το ψωμί μου. Πυρέτρα ή η πυρέτρα ήταν το όνομα της Λέμβου όπερα αυτός τη έδιδε και πάβω να μονολογεί Ήρχιζε ένα τραγωδίδια τη της τραχίας και μονοτόνου φωνή του. Βασανισμένο μου κορμί, τυραγνισμένα νιάτα. Καταπλέψαση στην τερπνή νήσων Τσουγκριάν ο βαρβαδιόμας, εφόρτωσε επί τη Υπηρέτρα πέντε ή έξι ζεύιορνήθων κοφίνου την Σοών και τυρού, δύο ή τρει Ινδιάνους και άλλα τυνα πράγματα. Και ετοιμάζε το να λύσει τα απόγεια τη Λέμβου και να αποπλέψει. Αλλά την στιγμήν εκείνη προσήλθεν ο κουμπάρο του Σταθαρός, ο ποιμήν του Τσουγκριά και τον παρακάλεσε να του κάμει την χάρη να παραλάβει οχληρών συμπλωτήρα, ιών υποζυγίου, όρημων προς όπω όπως κομίσει αυτόν προς ένα των πολυαρίθμων κουμπάρων του εις την πολύχνην. Ο Μπαρμπαδιό μας το βάρος και έριψεν αμήχανον βλέμμα εις το και την ελαφρότητα της υπηρέτρα. Αλλά φετέρου εσκέφθη ότι μία δραχμή, ο ναύλο του Οναρίου, ή το κάτι δι' αυτόν, ή το καπνό και ο ίνος των τριών σχολασίμων ημερών των Χριστούγεννων, και αποεφάσισε να προσλάβει τον πόλον. Ο κουμπάρο, σταθερό ευχαριστηθείς τον εφίλευσεν ο λίγα αυγά μίαν μυζήθραν και ο μπαρμπαδιό μας επιβιβάσας των πόλων έλαβε τα σκόπας και έστρεψε την πρόραν προς τον λιμένα. Απεμακρύνθη, έκαμε πανιά και διανύσας υπέρ το έν μίλιον απείχεν εξίσου σχεδόν του Τσουγκριά και της πολίχνης. Κι έτσι βορειοδυτικό ο άνεμο, γρέο, υπεβοήθη εκ πλαγίου το Ιστείον, διότι ο Μπαρμπαδιώμα έδιδε βορειοδυτική στην λέμπον διεύθυνση. Αλλά ο Πόλο, ω τη Σέβο κι το χόρτον του, και δεν εφαίνεται να ανησυχεί πολύ περί του διάπλου, έφνης εσήκωσε τον πόδα, εδώ κι τακτον λάκτισμα ει την σανίδα και το μαδέρι της ευθράφτου και υποσάθρου λέμβου διεράγει. Το ίδωρ ήρχισε να εισραίει στο κήτος, η λέμβο ήρχισε να βυθίζεται. Ταχύσως η αστραπή ο μπαρμπαδιό απέβαλε το βαρύτερο φόρεμα των αμπάτου, τον οποίον είχε φορέσει μόνον ενώσο εκάθι εκάθητο ἱστοπιδάλιον το πηδάλιον, έγιρε προς το μέρος της σκότας του πανίου αριστερά, εκκρεμάσθη επί της πλευράς του σκάφους και κατόρθωσε να μπατάρι την Μέγα Μέγας έγινε ο θρήνο υπό την ανατραπής τρόπιδα. Όρνηθες, Ινδιάνοι, Κόφινοι και ο αίτιος της συμφοράς, ο πόλος, όλα κατήλθουν εις τον πυθμένα. Ο μα ως σε Σεκολύμβα ο Σέγχελης είχε και στήρισμα ότι να σαν οι πυρέτραν, την οποία εμπόδισε του να βυθιστεί. <Καισίλια> Περί τας δύο ώρες έμεινε ούτως ο Επίστομα επί των δύο πλευρών του σκάφους Κρατούμενος δια των χειρών από τη στρόπιδος Μη τολμών να στηριχθεί όλο επί των σανίδων Διότι η λέμβος θα ελιθίζεται Τέλος, περί την Αμφιλίκη Ενώσο υπήρχεν ακόμη αρκετόν φως Όσον έριπτεν η αντάβια των χειών σκεπών Πέρι χωρεών εφάνη μακρόθεν εν ο μπαρμπαδιόμας ήρχισε να φωνάζει με όσιν δύναμη το έμεινεν ακόμη. Ο άνεμος ή το βοηθητικός δια το ερχόμενο πλοίον, ο περέπλεεν εξ προς δίσμας ή το μέγα τρεχαντήριον φορτωμένον. Ε του μπαρμπαδιόμα δεν οικούντο, ο άνεμος τα σώθη μακράν προς τον λίβα, αλλά το τρεχαντήριον επλησίαζε και ο μικρός μαύρος όγκος της ανατραπής λέμβου, διεκρίνεται ως φωλεά αλκιόνος επί των γυμάτων. Καθώς όμω επλησίαζεν, η δύναντο να ακουστώσει και φωνέ, διότι το ανατραπέν σκαφίδιον οθούμενων υπό των γυμάτων είχε μετατοπιστεί πολλά δεκάδα οριών προς τα νοτιοδυτικά και ο γέρον ναυαγός συνέβαλε κι αυτός εις τούτο διά των χειρών και των ποδών. Τέλος το τρεχαντήριον προσύγγισε και απέλυσε την λέμβον. Ο βαρμπαδιό ήκουσε κόπας πλαταγούσα ασπλησίων του αλλά τόσον μόνον ήκουσεν. Ευθύς Κατόπιν ελποθήμησε. Οι δύο κοπηλάτε ανέσυραν τον Μπαρμπαδιώμαν Παγωμένον και οι Μηχανοί και τον ανεβίβασαν στο τρεχαντήριον αφού του ύλαξαν τα ενδύματα διεμπνοών και προστρύψεων, προσεπάθησαν να τον ανακαλέσω εις την ζωή. Ο κυβερνήτης διέταξε να στρέψωσι πρόραν προς τον λιμένα, όπως τον αποδώσωσιν εκρόνιζόντα εις τους οικείους του. Τέλος, ο να ναυαγός σύνυξε τους οφθαλμούς. Οι καλοί ναύτεοι θέλησαν να το προσφέρωσι πουντς, και άλλα θερμά ποτά. Αλλά άμα ανοίξα στους οφθαλμούς ο μπαρμπαδιό μας, διά του πρώτου βλέμματος είδε βαρέλια το πλοίον ή το φορτωμένον ίνους. «Όχι, Πούντς, όχι», είπε δι' απεπνιγμένης φωνής. «Κρασίδος, δώστε μου». Ενάφτε το προσύν εγκομφιάλιν πλήρη διγεύς του μαύρου ίνου και ο μπαρμπανδιό μα την ερώφησε να πνευστεί. Υπέφωστην και η μέρα των Χριστουγέννων και η θεία εις προσεπάθη να παρηγορήσει την σφαδάζουσαν υπό άλγους ουρανιό. Αλησύζυγο του ταραδύμου, ελθούσα τότε ανήγγειλεν ότι ο μπαρπαδιό μα εναβάγισε μεν, αλλά σώθη ότι έφθασε νηγιή. Ο Αργυράκη και άλλη την έσα γρότε είχον ήδη φαίνεται μακρόθεν την ανατροπή τη λέμβου και εντεύθεν διεδόθη ότι ο γέρον επνύγει. Αλλά επειδή ενίκτωσε, δεν είδαν και το σωστικόν και εινοφόρον τρεχαντήριον. Ο μπαρμπαδιό μα, ελθόν με το λίγων και ο ίδιο, ενηγκαλίστη την κόρη του. Ω πενιχρά, τη ευτυχία του πτωχού. Το ουρανιό έχει νε ακόμη δάκρυα, αλλά δάκρυα χαρά. Ο πατήρ της δεν της είχε φέρει ούτε αυγά, ούτε μυζήθρες, ούτε όρνηθες, αλλά τις έφερε το σκληραγωγημένον και θαλασσόδαρ των άτομών του και τας δύο στιβαράς και χελωνοδέρμους χείρας του, διον το ακόμη επί την να εργάζεται δι' και δι' αυτήν. Ισαφφόνοταρά διάβασε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Πυρέτρα». Μουσική επιμέλεια ανακρέων Παπαγεωργίου. Ρύθμιση ήχου Θοδωρής Φέτσας. Επιμέλεια εκπομπής Νέλα Δουλτσίνου.